Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγού Στάσου Μίγδαλα Τα όρια τη παραφροσύνη. Έτσι το με απότομα. Πάνω στην παραφροσύνη είναι οι δαίμονε βεβαίω του Νικολάου Καρβέλα, συνθέτου, τυχουργού, ποιητού, λογοτέχνη, συγγραφέα και άλλε λέξει πάρα πολλέ. Χτε βράδυ έδωσε μια συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη, στο Μέγα. Ήταν και live συνέντευξη, κράτησε και κανένα δύο-τρει ώρε εκεί. Πόσο κράτησε. Είπε πάρα πολλά. Και μα έδωσε αφορμή να βάλουμε του δαίμονες σήμερα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την γνωστή παράσταση. Ε, κάποτε όλα αυτά. Εκεί λοιπόν στη χθεσινή συνέντευξη ο Καρβέλας ξεδίπλωσε το ποιητικό του ταλέντο. Τη ανάληψη, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντα πελιδνά πρόσωπα άφατη απορία, σαν κύμα, στυφό και σαν. Πόνο όξεινο στο διάφραγμα Σε στάση ανάσκαλη μήνε. Ό <Τι> συμβαίνει και <Τι> Σε στάση μήνε. Η στάση ανάσκελη. Αυτό ήταν το ποίημα που απίγγειλε στην αρχή. Έλεγε δεν ξέρετε αν το θυμάται. Τελικά το θυμήθηκε όλο. Ήταν δύο παράγραφοι. Πόσο ήταν. Είναι ένα ποίημα που ακούστηκε χτε βράδυ από μια εκπομπή μέσα από τα κανάλια, του τηλεοπτικού διάβολου. Και επειδή κατακλείζονται αυτοί οι δίευλοι από πολιτικού λόγω και ευρωεκλογών, από διχόνοιε, από αντιπαραθέσει, από φωνέ κραυγέ, κάποια στιγμή ήρθε ο λογοτεχνικό κόσμο τη χώρα, ο του. Και βγήκε μπροστά, μίλησε και γαλήνέψαμε όλοι με αυτά που είπε. Και μάλιστα μας αποκάλυψε, ήταν δηλαδή ζωγόνο όλο αυτό που έγινε χτες βράδυ. Μια μυσταγωγία με στη μαύρη νύχτα. Και όλο αυτό ε, δεν ήταν μόνο το ποίημα, δεν ήταν δηλαδή το μπροστά. μας αποκάλυψε πως και ποιο το έγραψε. Αυτό πράγμα μου ήρθε. Και λέω αυτό πράγμα. Ποιο το σκέφτηκε. Αν έλεγα το σκέφτηκα εγώ, θα ήμουν να βλάξω. Είναι ο εγκέφαλο Ο εγκέφαλο λοιπόν. Δεν ξέρω, διαταραχή ε. είναι αυτό, τι είναι. Πάντως ωραία διαταραχή είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Αφού λοιπόν μου έρθε αυτό το πράγμα, λέω, όφιλα να το γράψω. Ο εγκέφαλο ο είναι κάτι χωριστό από τον άνθρωπο. Έτσι μα το παρουσίασε ενδιαφέρουσα προσέγγιση Το έχουμε δει και σε πολλού ανθρώπου που άλλο δείχνουν και άλλο λένε, άλλο κάνουν, άλλο πράττουν, άλλο σκέφτονται, άλλο λένε. Όλα αυτά τα πολύ ωραία τα διαφορούμενα που υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη φύση και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν το έγραψε ο εγκέφαλο του Νικού Καρβέλαμ και ο ίδιο ω εκτελεστικό όργανο. Προ τι διαφημίσει θα μάθουμε ακριβώ ποια ώρα αυτά. Για να υπάρχει και λίγο suspense. Κάποια στιγμή είχε την Νίκη Λμπεράκη. Η Νίκη Λμπεράκη δεν μπορεί να καταλάβει από αυτά, δεν μπορεί να καταλάβει από τέχνη, από υψηλά νοήματα, από υπόνοιε. Θέλει κατευθείαν τα πράγματα, μα σημαίνει τροφή γιατί είναι κλασική δημοσιογράφος Οπότε και εδώ που αποπειράθηκε να τον διακόψει, την έβαλε στη θέση τη, αλλά και πιο κάτω. Αυτό που έγραψα εγώ, αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει εσύ και ίσω πολλά εκατομμύρια ε, ανθρώπων που είναι με μένα. <Και> θαυμάζουν ίσως αυτό που κάνω εγώ και πολλές φορές μαζί τους θαυμάζω και εγώ αυτό που κάνω εγώ γιατί δεν το κάνω εγώ. Το κάνει κάτι μέσα στον εγκέφαλό μου που με κάνει να θαυμάζω αυτό το κάτι το οποίο εξαναγκάζει τον υποθάλαμο που είναι η βάση του εγώ να παίρνω ένα μολύδι και να αρχίσω να γράφω χρόνια ολόκληρα και να αισθάνομαι ειδονή. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Η Νίκη Λιμπεράκη τα έλεγε εδώ τόσο καθαρά, τόσο κατανοητά, τόσο απλά ο ποιητή. Άλλωστε είναι ποιητή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί αν το καταλαβαίναμε όλοι θα ήταν τσιφτετέλι. Που έχει πει και ο Ηλιοπλος, στην Αλλυνική Βουλιουκλάκη, στο Δόλωμα. Και επειδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο ποιητικά, τι λίγο, full, full to full, κυρία Βαααααααία, ποιητικά, να το συνεχίσουμε έτσι. Αν το μπορεί το λογικό σου να κρατά όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπέτειο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορεί τον εαυτό σου. Όταν οι πάντε αμφιβάλλουν για σένα, Και όλας να συγχωρεί τη δυσπιστία του αυτή. Αν το μπορεί να περιμένει και να μην σε λυγίζει η αναμονή, ή αν σε συκοφαντούν να μην καταδεχτεί το ψέμα. Είμαι και ο ίδιο ο κόλο τη ελληνική κοινωνία. Κριντζι. Ως Χριστός και όλα τα κακά σκροπάει. Επειδή λέγω με καραμαλής, κάποιος μου χρωστάει. Πάντα να μην τα χρωστάω. Και έτσι μέσω Καρβέλα, μέσω Δαιμόνων, μέσω Κυριάκου Μητσοτάκη που μας είπε και αυτό σε ένα ποίημα δεν είναι δικό του, μπορεί και να είναι, αλλά νομίζω ίδιος θα έγραφε καλύτερα ποίηματα. Όλο ό,τι έχει κάνει η κυβέρνησή του είναι ένα ποίημα Οι, οι απαντήσεις που δίνουν για τα τέμπη Για παράδειγμα Είναι ένα ποίημα Και μέσω καραμαλή περάσαμε στα τέμπη Σήμερα το πρωί Συνέντευξη ο υπουργό Δικαιοσύνη, Πάλι δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα Ο Γιώργος Φλωρίδης Ο οποίος επίσης ζωγράφησε Συνεχίζουν στην κλασική ε, γραμμή Ότι δεν έγινε και τίποτα εκεί Και όλα η δικαιοσύνη Θα τα αναδείξει και δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα αυτά που καταγγέλνουν συγγενεί, δημοσιογράφοι, το 85% του ελληνικού, 88, 88 του ελληνικού λαού περί δεν ισχύουν. Ξέρει ο Φλωρίδης, ο Άδωνη, ο Πρωθυπουργό, τι ακριβώ έχει γίνει. Είπα λοιπόν εγώ αυτά που είπα στη Βουλή. Τα είδα. Ο κόσμος ελπίζω να μένει σε καμία αμφιβολία για ποιου μιλούσα. Λοιπόν. Για του πολιτικού που στήριζαν τα αιτήματα των θυμάτων. Για πολιτικού οι οποίοι κατασκευάζαν μύθου και λένε ψέματα. Και τώρα θα ακούσετε. Τώρα θα τα ακούσετε όμω. Εσεί. Πέστε μα. Λοιπόν, πέστε μας. η κυβέρνηση που κατηγορείται για συγκάλυψη. Α, είπαμε λοιπόν πριν ότι όλο το υλικό είναι στη διάθεση των πάντων. Όλο. Για οποιαδήποτε έρευνα. Άρα δεν χάθηκε κάτι δεν μεταφέρθηκε κάπου να, κάτι για να εξαφανιστεί. Εκεί είναι. Νάτο. Το είπε καθαρά. Τι φωνάζουν όλοι οι συγγενεί. Εκεί είναι το υλικό. Δεν είπε που είναι το εκεί. Εκεί είναι το υλικό. Δεν έχει συγκαλυφθεί κάτι. Δεν έχει μεταφερθεί κάτι. Γράφονται. Λέγονται διάφορα για δύο οικόπεδα, το ένα κρατικό, το άλλο ιδιωτικό. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ο κύριος Φλωρίδης εδώ μας είπε ότι εκεί είναι. Επίσης μας είπε που δεν είναι. Κανένας όμως δεν ισχυρίζεται. Κανένας. Ότι αυτό το υλικό το οποίο πάρθηκε από εκεί και μεταφέρθηκε δίπλα ή είναι από κάτω, αυτό το υλικό, αυτοί που ήθελαν να καλύψουν την υπόθεση, το πήγαν στη θάλασσα και το έριξαν για να το εξαφανίσουν. Αυτό δεν το έχει πει κανεί. Το υλικό όντω δεν είναι στη θάλασσα είναι κάπου στη Θεσσαλία. Αυτό ψάχνουμε. Συζητάμε για το υλικό, το αποδεικτικό υλικό που έχει στοιχεία πάνω του εγκλήματος και όχι μόνο στοιχεία. Και εδώ ο Βελόγω βγαίνει και μα λέει ότι δεν έχει πεταχτεί στη θάλασσα να νιώθουν ήσυχοι όλοι, είναι εκεί. Εκεί εννοεί το τόπο του εγκλήματος που έχει εκχερσωθεί σε πρώτη φάση, ξεμπαζωθεί μετά μπαζωθεί, μετά καλυφθεί με και μετά με πίσα. Γιατί αυτό έχει γίνει, αυτό είναι το κανονικό. Φαίνεται, αποδεικνύεται, υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίε. Όλοι αυτοί λένε τα ακριβώ αντίθετα, αλλά του διαψεύδει για άλλη μια φορά η πραγματικότητα. Και αφού το ξεκίνησε έτσι να λέει, δεν είναι στη θάλασσα πάλι καλά. Ή μπορεί και κάποια κομμάτια να είναι, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει ψάξει κανεί εδώ που τα λέμε για να βρει ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτο, ούτε αρχέ, τίποτα απολύτω. Ό,τι κάνουμε με ιδιωτικού ντεκτιβ ή συγγενεί. Στη θάλασσα δεν είναι, κάπου στη Θεσσαλία είναι. Και πώ μπορούμε να το βρούμε τώρα, Ό,τι επιχειρήθηκε να καλυφθεί εκεί. Mm. Λένε αιχτυπέτο, mm. αν πάει ένα εξκαφέα, σκάβει τα βγάζει όλα και είναι ένα. Ότι, οτι, οτι, ε, την άλλη είναι το ίδιο. Ο τι είναι, την Με κυνηγούν, με βασανίζουν Αλλή πιτά Ναι κάτι μέσα μου Πεθαίνει Αν πάει ένας εξκαφέας κάποι Τα βγάζει όλα και είναι Μα έχει γίνει τόσο μεγάλο ντόρο, τέτοιο θέμα που άμα πάνε να σκάψουμε, θα το βρούμε το υλικό. Εκεί είναι το κάλυψαν για να το σώσουν. Εγώ εκεί καταλήγω, γιατί είναι καλοπροαίρετοι, θέλουν να λάμψει η αλήθεια. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Η κυβέρνηση ενώ και οι από κάτω. Οπότε είναι εκεί, αρκεί να πάει κάποιο να σκάψει. Δεν έχει πάει κανεί μέχρι τώρα να σκάψει και βγαίνουν και λένε και κατηγορούν τι κυβερνήσει μα και του υπουργού μα. Εκεί ακριβώ είναι. Αρκεί να πάει κάποιο να σκάψει. Το είπε, τον άκουσαν Εδώ στο Open κάπω δυσανασχέτησαν. Οι δημοσιογράφοι το ρωτούσαν διάφορα. Αν είναι το ίδιο να έχει μείνει εκεί τόσους μήνε. Που δεν έχει μείνει όμω εκεί. Ε, τα βαγόνια και τα υπόλοιπα έχουν πάει σε δημόσιο χώρο στο κουλούρι. Τα 30 φορτηγά που φύγανε έχουν πάει σε ιδιωτικό χώρο. Καταγγέλνουν οι γονεί, λέγεται παντρεμένο είναι το επίθετο ή τη εταιρεία ή του χώρου που έχει αυτή την εταιρεία και έχουν πάει εκεί κάποια από τα μπάζα. Όλα. Κανεί δεν ξέρει. Πάντω σύμφωνα με το Φλωρίδη. Αν πάει και σκάψει κάποιος, άμα σκάψει έχει μεγκασμά ή οτιδήποτε άλλο, θα βρει όλα τα στοιχεία ανέπαφα. Όπου και αν δείτε δεν έχει πέσει ένα εκατοστό τσιμέντο. Δεν έχει πέσει ένα εκατοστό τσιμέντο. Άρα λοιπόν λέω εγώ τώρα, υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι αυτά που υποτίθεται, το είναι κρυμμένα κάτω από τα μπάζα και αυτά που είναι σε χώματα ή ό,τι άλλα υλικά έχουν μεταφερθεί κάπου δίπλα. Έτσι δεν είναι. Σε χώρο που φυλάσσεται από την αστυνο Όχι, μα και δεν είναι έτσι. Φυλασσόταν από την αρχή από την αστυνομία ο χώρο με τα χώματα που μεταφέρθηκαν εκεί. Εδώ πήγανε σε ιδιωτικό χώρο. Ο άκου τη λέει όχι. Λοιπόν, τα χώματα λοιπόν είναι εκεί. Τα χώματα είναι εκεί. <Το> Απ'χίστα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μα. Ξοριά και μαγειά τα έχουν κάνει. <Το αυχίς> Εδώ πήγανε σε ιδιωτικό χώρο. Ο άκου τη λέει Λοιπόν, Δεν εξηγούντα αλλιώ αυτά που μα σημαίνουν. Τα χώματα είναι εκεί. Τα αφού είναι τα χώματα εκεί, να πάνε να σκάψουμε τα άλλα χώματα που μπήκαν από πάνω και την πίστα Θέλει και ένα κομπρεσαιράκι και ευτυχώ όμω δεν έχει τσιμέντο για να βρούμε τι γίνεται. Και του λέει ο αναγνωστάκη ότι τα μεταφέραν σε ιδιωτικό χώρο. Και απαντάει ο Φλωρίδης να καθαρίζει φασολάκια στην αυλή. Άκου τι λέει. Δεν ισχύει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν ελληνική πραγματικότητα, κυβέρνηση Αρίστων για ένα κομβική αξία και σημασία θέμα που έχει αλλάξει τι ζωέ. Όλων μας με κάποιο τρόπο το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι. Να πάμε και στα άλλα γιατί υπάρχουν επιτεύγματα που δεν τα συζητάει ο κόσμος γιατί αναλώνεται σε τέτοιες εμπαζώματα, σε, πολύ, σε διαφορετικές τελείως καταστάσεις αντί να εκτιμήσει ότι δόθηκε και αύξηση μισθού και ευτυχώ όμως υπάρχει ο Βορύδης που το συμπυκνώνει όλα αυτά, πολύ ωραία. Ο κατώτατο μισθό, ο οποίο έχει αυξηθεί 26% στην τελευταία τετραετία και έχει συμπαρασύρει επιδόματα ανεργία τριετία. Να σα πω γιατί, αυτό, λοιπόν, γιατί μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν υπάρχουν αυξήσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει σημασία γιατί ο κατώτατο μισθό πάλι έχει δημιουργήσει μια γενιά των 700 ευρώ. Επανήλθαμε δηλαδή στη γενιά των 700 ευρώ, με την έννοια ότι ε, καθαρά, μην με έτσι, καθαρά τα 8,30 είναι 700 κάτι. Τα 700 κάτι πια στην κατάσταση που ζούμε δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Πριν γενιά... ήταν η θα θα προηγούμενη το γενιά. Εγώ θα σα Εγώ... Δεν ήτανε Εγώ... ήταν των ήταν... 780. Ήταν γενιά των 400 Έτσι. ευρώ. Και περνούσα Να ακόμη πιο πούμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση ε, πήρε τα... τη γενιά των 400 και την έκανε κά... τη γενιά των 800. Κά... Σε ευχαριστώ Παναγία. Αχάριστη, εφοπλιστέ σα έκανε Σας πήραμε 400 ευρώ ως γενιά Και σας έκανε γενιά των 800 Και πάντα ήταν το έτοιμο σε αυτόν τον τόπο Και μιλούσαμε, δεν ήταν έτοιμα Μιλούσαμε για τη γενιά των 700 Ναι, τούτοι εδώ τους έχουν ξεπεράσει Καθαρά είναι 710 νομίζω, δεν έχει καμία σημασία Εδώ μιλάμε για γενιά των 800 και ο Βορύδη το συμπίκνωσε, το περιέγραψε πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πρέπει να νιώθει περήφανοι. Μέσα σε τέσσερα χρόνια 400 ολόκληρα ευρώ έχετε στι τσέπε σα. Αν πείτε δεν τα έχετε, εσεί φταίτε, δεν φταίει κανένα άλλο. Όπω και τα χώματα είναι και άντε σκάψτε, έτσι και τα λεφτά είναι στην τσέπη, σκάψτε και θα τα. και σκάστε ταυτόχρονα και θα τα βρείτε. Βγαίνει και ο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο, χθε, να ανακοινώσει περίχαρη την αύξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία. Πριν δοθεί και πριν φτάσει στους λογαριασμούς, έχει ήδη εξανεμιστεί από την ακρίβεια. Από σήμερα ξεκινά να ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός, που φτάνει πλέον τα 830 ευρώ από 650 που ήταν το 2019. Αυτά που αγόραζα πριν από δύο χρόνια με 50 ευρώ... Σήμερα θέλω πάνω από 80. Τώρα το 50 ευρώ είναι σαν να έχω στέλνει σε 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει αύξηση 27,7% επιπλέον 180 ευρώ το μήνα, δηλαδή σε σχέση με το 2019. Αυτό το καρότσακι τώρα που το γέμισα εγώ το σε 110 ευρώ, ενώ πριν έπαιρνα δύο καρότσια με 110 ευρώ. Τίποτα, κόψαμε τα πάντα. Καταντήσαμε να φτάσουμε να τρώμε μια φορά τη βδομάδα κρέα. Άρα. 706 ευρώ καθαρά το μήνα. Το μουσκάρι πήγε 10, 20 ευρώ το κιλό. Ποιο θα το φάει, κούκλα μου. Σε 12μηνη βάση, ο κατώτο μισθό διαμορφώνεται στα 968 ευρώ το μήνα. Επιπλέον 210 ευρώ σε σχέση με το 2019. Πήραμε τα μισά είναι για φαγητό και έχουμε πληρώσει 70 ευρώ. Δεν έχω πάρει ακόμα κρέα, δεν έχω πάρει σχεδόν τίποτα. Μόνο σαμπουάν, μαλακτικά, πλυντήρια και τέτοια πράγματα. Άρα 824 ευρώ καθαρά το μήνα. καλάω πήρα λίγο φιλέτο. Α, και πήρα και πήρα και βρήκα και σπανάκι ωραία να κάνω σπανακόπιτα και μια μαρούλι ωραία, και είπα θα πάρω λίγα Και πήγε 46 ευρώ. Το χρόνο η αύξηση αυτή ανέρχεται στα 2218 ευρώ καθαρά. Δεν υπάρχει σοκρία. Πάσε στο σούπερ μάρκετ φοβάσαι. Δηλαδή πιο καλά να πάω να αγοράσει ρούχα πλέον και παπούτσια παρά να πά στο σούπερ μάρκετ. Με 10 ευρώ, τι είναι, Εγώ φοβάμαι να πάω στο σούπερ. Μάρκετ. Δηλαδή με πια η καρδιά μου. Πώ όπου ισοδυναμεί με 4 επιπλέον καθαρού μισθού στην τσέπη του εργαζόμενου σε σχέση με το 2019 σε 14 13 βάση. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι να ζούμε μια κυρία μισό μισό. Μισό μισό, το φαντάζεστε. Το catando en redes sociales, sociales, qué qué demones, somos de re mucho que le prostra. Tomuscar e piga 10, 20 € Καταποντισμός, Δεν προλαβαίνουμε από Αυτές είναι οι ιδέες έμμονες. Το Μοσχάρι να είναι 18, το Κουνουπίδι να είναι μισό και σε ζώνουν και οι δαίμονες. Απ' τις ιδέες στη Στιχουργός. Δεν είναι σαν αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Με την Ξάπλα, στο το έλεγε, ξάπλωσε. Αλλά είναι, στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά και αυτό. Αν χωρίσουμε τα, τους πολιτικούς. Έτσι, όπω είναι τώρα το πολιτικό σκηνικό, με αυτά τα μέλη. Σε καλά παιδιά και κακά παιδιά. Ποια μπαίνουν στην κατηγορία καλά παιδιά, να Αυτό θα είναι το κλίμα που θα πορευτούμε μέχρι τι ευρωεκλογέ. είναι δική μα επιλογή. Εμεί θέλουμε πάντα να κάνουμε. Η συζήτηση είναι ότι στα καλά παιδιά και όλοι οι υπόλοιποι είναι τα κατά. Όπω το περιγράψατε. Εσεί είσαστε τα καλά παιδιά και οι άλλοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι μέσα από έναν κανονικό διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα ή είσαστε εσύ, εσύ, εσύ, Είσα. τα καλά παιδιά και όλοι οι υπόλοιποι είναι τα κατά όπως το περιγράψατε τα... εσείς σας τα καλά Λε. παιδιά Του βλέπει και λε: Αυτοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, πέρα από το πολιτικό, την αποτελεσματικότητά του, την πρόθεσή του να κρίνουμε τον εσωτερικό του κόσμο, το βλέμμα του. Αυτό αντανακλάται και στη φωνή. Ο Άδωνη, για παράδειγμα, είναι καλό παιδί. Ο Κυριάκο Μτσετάκη, ένα καλό παιδί. Ο, ο Βορύδη, καλό παιδί. Μην αρχίσω τον κατάλογο, θα τελειώσει όλη η εκπομπή και δεν θα χωρέσει. Γιατί είναι πάρα πολλά τα καλά παιδιά. Ο ίδιο ο Βορύδη εδώ χαρακτηρίζει του εαυτού του. Ωστε τα καλά παιδιά, και όλοι οι άλλοι, σούμα μετά απέναντι, είναι τα κακά παιδιά. Οι ίδιοι είναι οι καλοί. Κάπου εκεί τον ρωτάει ο Κούτρα αν θα πρέπει να συζητήσουμε και αν έχουμε τελειώσει και με τα ΤΕΜΠΗ και απαντάει. Έχουμε θέματα στι ευρωεκλογέ να συζητήσουμε. Αρκώς. Δεν έχουμε το θέμα. Να σα πω συγκεκριμένα. Ναι. Δεν έχουμε το θέμα, τα θέματα τα αμυντικά για την Ευρώπη. Μικρό ζήτημα. Μεγάλο. Τεράστιο. Ναι. Που αφορά του προπολογισμού, που αφορά την άμυνά μα, που αφορά την αμυντική διάρθρωση. Τεράστιο θέμα. Τα ΤΕΜΠΗ είναι μεγάλο θέμα. Το έχουμε συζητήσει 70 φορέ. 70 μέρα πρέπει να μάθουμε, παραδείγματο. χάρη. κινητό μία. Επειδή λέγομαι καραμαλεί, κάποιο μου χρωστάει. Πάντα να μην τα χρωστάω. Τα τέμπη είναι μεγάλο θέμα Το έχουμε συζητήσει 700 φορές 700 Δεν μία. πρέπει να μάθουμε παραδείγματος χάρη μας. Δεν το θέλουν αυτό το θέμα Φαίνεται ακόμη και στα, στα ψιλοχαλαρά Όταν το συζητάνε Όταν έρχεται στην κουβέντα και μπαίνουν τα τέμπη Έχουν μια αποστροφή, μια ανατριχύλα Γιατί άραγε, θα ρώταγε κανείς Να μην θέλει η κυβέρνηση να το συζητήσει αυτό το θέμα. Το συζητάει η ελληνική κοινωνία πάντω. Δεν θα ρωτήσει την κυβέρνηση αν θα το συζητήσει. Απασχολεί, Απασχολεί του πάντε με τεκμηριωμένη άποψη για το τι έχει γίνει, ποιοι συγκαλύπτουν, ποιοι φταίνε, ποια είναι τα θύματα, το ξέρουμε όλοι. Οπότε εδώ δεν θέλει ο Βορρήτη να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το έχουμε συζητήσει 700 φορέ. Ακραία υποτίμηση του θέματο, γιατί το, το συγκεκριμένο θέμα βγάζει κάθε μέρα ε, νέα στοιχεία. Οπότε είναι χρέο όλων, σε σεβόμενοι τη μνήμη των νεκρών και του συγγενεί, την αγωνία των συγγενών, να το συζητάμε. 701 και 701 εκατομμύρια, όσα χρειαστεί. Θα το συζητήσουμε, δεν πρόκειται να σταματήσει κανεί να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα σε καμία περίπτωση. Γιατί τα παιδιά του κόσμου θα ξαναμπούν σε αυτά τα τρένα, σε αυτά τα αεροπλάνα, σε αυτά τα πλοία, αυτά που υποτίθεται σου διασφαλίζουν την ασφάλεια. Οι κυβερνώντε, και από φάνηκε, ενώ το όλιο καραμάλι δεν το είχαν κάνει όλο αυτό. Οπότε, ναι, θα συζητιέται συνεχώ. Γιατί έχει να κάνει. με ανθρώπινες ζωές και με ένα αίτημα σε αυτή τη χώρα, που επίσης δεν συζητιέται, γιατί έχουν κουραστεί να το συζητάνε αυτοί, τις απόδοσης δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης γενικότερα. Να γυρίσουμε όμως στον ποιητή, ο οποίος γράφει τόσο ωραία, ο Νίκο Καρβέλης είναι ο ποιητή, ο οποίος γράφει τόσο ωραία, μα αποκαλύπτει εδώ ποια ώρα ακριβώς θα γράφει αυτά. νιώθεις για τον εαυτό σου θαυμασμό δηλαδή τελειώνοντα αυτό το βιβλίο Ποιο που το πω, δουλεύεις 12 χρόνια τον εαυτό που υπογράφει αυτό το βιβλίο θαυμασμό ναι. όχι, νιώθω ικανοποίηση την οποία πάλι νιώθω εκτύχης επειδή εξετέλεσα τις διαταγές του εγκεφάλου του οποίου δούλος είναι εγώ είμαι δούλος όπως και εσύ, ενός εγκεφάλου ο οποίος μου διαρκώ και αδιάλειπτα Με ξαναγκάζει να κάνω ό,τι κάνω και να αισθάνομαι τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση, ό,τι κάνει σε οποιονδήποτε yeah. άνθρωπο. Γι' αυτό σου λέω όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ακριβώ ίδιοι. Εγώ δηλαδή το πρώτο που ξυπνάω στι 6 η ώρα και ανοίγω τα μάτια μου ή πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ, και αντί να κατουρίσω λέω ο, ο, ο μητρισμό τι είναι, και, και λέω ποιο, και αρχίζω και αντί να κατουρίσω παίρνω το χαρτί και αρχίζω και γράφω. Λε γιατί το κάνω αυτό, Είμαι κάτι ιδιαίτερο. Λε όχι, ο εγκέφαλό μου μου λέει κάνε αυτό. Και σταματάω και το ακ Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτσε πάνω μου. Τράβα κατούρα καλύτερα. Πιο αποτελεσματικό είναι για όλους μας Γιατί αυτό μπορεί να έχει και έναν κίνδυνο. Εμεί δεν θέλουμε σαν ποιητή. Με αυτά και με αυτά μπορεί να προκληθεί στο θεατοπυγικό σύστημα που έλεγε ο Ζουράρης κάποτε κάποιο πρόβλημα υγείας Οπότε δεν θέλουμε τέτοια σε αυτέ τι ηλικίε. Και επειδή σε θέλουμε σαν ποιητή για να γράφει. ακριβώς έτσι, ο γέφαλος όχι εσύ να γράφεις έτσι, οπότε ε, ας το, το κατούρημα μια προτεραιότητα και μετά έχει όλη τη μέρα το 24 εκτός αν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλο πρέπει να προηγηθεί το γράψιμο και μετά το κατούρημα, Είναι πολύ σοβαρά θέματα όλα αυτά, όμως τώρα μπορεί κάποιο να γελάτε με όλα αυτά κατουρήματα εδώ και τα υπόλοιπα, τα έχουμε μπλέξει ε, τα μπλεξοκαρβέλα δηλαδή και τους δαίμονες μαζί, όμω. Ο καλλιτέχνης έχει μια, μια θλίψη, αυτή καταθέτει στο χαρτί ή στην οθόνη πια του λάπτοπ ή του PC. Έχει αρκετά αντιμέτωπο με τα μαύρα σκοτάδια του. Έτσι ο καλλιτέχνης, ξαναλέω, μπορεί να αποδώσει όταν είναι θλιμμένος. Είμαστε πάρα πάρα πολύ. Θλιμμένοι, πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Είμαστε very, very, πώς το very, very, very, very, very, very, very, very, very, Δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Κομπάμα όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Εάν έχω ένα νιάξιμο, εγώ ως ναι. υπουργός δικαιοσύνη είναι να διευκολύνεται πάντα η δικαιοσύνη να κάνει σωστά το ανακριτικό τη έργο. <χω> Να τελειώσει το έργο του καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν, θλιμμένο και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιητή και αυτό. Οπότε σήμερα ήταν λίγο εκπομπή τέχνη. Ξέρω να σα έπεσε βαριά, αλλά είναι μια εκπομπή και αυτή τέχνης, Αναφέρεται σε ανθρώπου που δημιουργούν, που προσφέρουν στον τόπο, που διεγείρουν συνειδήσει, όπω είναι ο Καρβέλο και ο Μητσοτάκη. Για διαφορετικού λόγου ο καθένα, αλλά το καταφέρουν. 2, 11, 10, 80. 80. Αυτό και αν διεγείρει συζητήσει. Συγκινήσει και συζητήσει, όπω το όλη Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ. Είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, δηλαδή radiodepapaki Ο Δημήτρης Κυρκό ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάμε και πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, αποστολή μου. Έλα. Κάνει, έπιασε πολύ καλά σήμερα. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε όλη την ατυχία που μα περιδέρνει όλου μα, εγώ έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτον, συμπέρασμα είναι η βούλτευση, γιατί αναρωτιόταν τότε για το κολόγο. Χαρτόρε, <ambiente> παιδί μου, που θα έχει έλλειψη ναι, στην αγορά ναι, το κολλό. Χαρτόφιακο. Φωντεύεται να μα πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά Όχι, χαρτί δεν έχει. Δεν έχει. Επάντω σου συνιστώ να αγοράσει. Είχε ένα άγχο, είχε ένα άγχο. Είχε ένα πολύ <sharp> μεγάλο άγχο. Και για το κολόμαλο μαλλίχε ένα άγχο. Και για το κολόμαλο. αλλά το έφτιαξε. Το μαλίπω είναι. Σκατά. Ναι, λοιπόν, τώρα διαπίστωσα γιατί είχε για το κολλό, μαλλιό, γιατί είχε για το κολλό, μαλίκο. Δεν περίμεναν ούτε να περάσει η εθνική γιορτή όπου χρειάζεται εθνική ομορ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 Στο καρναβάλι του Μοσχάτου το Φεβρουάριο του 2003. Θυμάμαι, είχαν ντυθεί Κολομπίνα και Χώρεβα ξεσαλωμένα το κετέλα πόνγκο. Και τον ονομάσατε Βασιλιά Καρνάβαλο. Έκλεψα τόσο τι εντυπώσει που με ανακήρυξαν Βασιλιά Καρνάβαλο. Και στο τέλο πήγα να με κάψουν. Τώρα εξηγούνται όλα γιατί η Ελλάδα έχουμε πάτω από απόπατο. Έχουμε μια κολομπίνα και μα κυβερνάει. Α, δεν είσαι θα λέω ευχηστό. Ναι, τίποτα, όλα καλά. Τι πε μου, Όλα καλά λέω. Δεν πέρασε το μυαλό σου ότι είναι μοντάζ. Μοντάζ, όχι καθόλου. Ε, πού να περάσει. Αλλήλω με αυτή την κυβέρνηση μοντάζ. Αυτό είναι το και θέμα. Πιθανόν θα ήταν και έτσι. Ε, μα τώρα. Ποιο δεν έχει κάνει, Τέλο πάντων, λοιπόν, έλα να σε καλά. Ναι. Αλλά το ξέρω ότι θα μου το παντού, γιατί σταμάτησε να βγαίνει αυτή τη βλακή, όπω συνολική καλέσσατε έχει πεθάνει το τηλέφωνο του Λέγε βρε Λέγαινε. Λοιπόν, αυτή τη τεχνική ότι πρέπει να βγάλουμε πόσα κιλά κόμμα κτλ. Είναι γνωστό ο πρωτόκολλο σε όλη τη καταστροφέ νομίζω, φαντάζω να έχει γίνει σεισμό να έχουν πέσω πάνω στη συντριμή και αυτό που αναλύει κυβέρνηση είναι, παιδιά, μπείτε μπουλντέρ, βγάζοντα συντηρημή και θα ψάξουμε μετά για ποτώματα. Αλλά τι λένε. Συγώνα πλέον και για σεισμό, για απλό πράγμα, μην δίνουν κάνει τη συνήθωμα να που κάνει τα τρέπει. Είναι αυτή η επικοινωνία. Περιμπάγει ο... κανεί. Ο μαλάκα που λέει ο Άδονη είπε, ακούωσε οι δημογιέ του από τα θύματα και από τα απτώματα. Ακούνουν τι δημοσια από κάτω τα κλάματα και τα πτώματα. Πώ ένα πτώμα βγάζει δημοκίη! Κανένα μαλάκα δεν πρέπει να το ρωτήσει. Όχι, γιατί ξέρει από του μαλάκα, πάει καλεσμένο. Πάει okay. εκεί που δεν θα το ρωτήσουν. Ενοείται, εννοείται. εννοείται. Όπω και αυτή που ξέρουν φυσική ότι ένα αγωγό θα σκάσει από το βάσο, δεν σκάσει από την έκρηξη που έγινε εκεί πέρα. Και η λογική είναι αυτό που υποβοθήσει. Δεν πρέπει να αφαιρέσω να πάει κοντά στον αγώνα. Να αφαιρέσω χώμα. Για όχι να ξέρει στοιχειώδη φυσική. από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάριζα. Παραγωγικά δεν ξέρω τι να πω με αυτή την κυβέρνηση γενικά με αυτούς που ψηφίζονται αυτή την κυβέρνηση. Αποστόλη καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ενημερώσω το κοινό ναι? ότι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ο Μεγάλος Μπαρμπαγιάννης στι 10 Απριλίου θα είναι στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Και ο Σταυρός Κοίτα εδώ, τσάμπα διαφήμιση. Μπράβο. 9 η ώρα το βράδυ, είστε όλοι εκεί, γιατί θα μείνετε απέξω. έξω. Επιτελικός πάτος. Πες τα όλα. Τσολιάσανε τσολιαμπάντ. Τσολιά Εσύ τώρα γιατί το λες αυτό. Το λες αυθόρμητα. Έχεις δει κάτι. Ε, το λέω γιατί παραβρέθηκα την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι. Ήσαν ένα πανάληπτος. Ανεπανάληπτος. Ένα πανάληπτος. Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Δεν πεζόσω τέλος. Γι' αυτό άλλη μια φορά το λέω. Σταυρό το νότο, κεντρική σκηνή 10 Απριλίου. Αποστόλη Παπαγιάννη. Μάθημα Εάν έχω ένα νιάξιμο εγώ ω Υπουργό Δικαιοσύνη, είναι να διευκολύνεται πάντα η δικαιοσύνη να κάνει σωστά το ανακριτικό τη έργο. Το είπε σήμερα το πρωί ο κ. Φλωρίδη. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Έχει κανεί λόγο από όλου εσά να αμφισβητήσετε αυτό που είπε. Ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη είναι εδώ για να είναι νιάξιμο, τον βαραίνει δηλαδή. Το έχει πάλι προσωπικά. Για να πέσει φω και να διευκολυνθεί η ανάκριση, η δικαιοσύνη να κάνει τα δέοντα. Νομίζω πολύ σωστά λέει, τον πιστεύουμε όλοι. Τώρα τι έχει πει ότι δεν ήταν εμπάζομα, ενώ εκρεμεί τη δικαιοσύνη όλο αυτό να αποδειχθεί αν ήταν εμπάζομα. Έχει βγει ο υπουργό και προδικάσει ότι δεν ήταν εμπάζομα, απλά άνοιξε ένας δρόμος, έτσι είχε πει την πρώτη μέρα, που έχει άλλους τρεις όμως δρόμους γιατί να ανοίξει και τέταρτος. Που δεν φαίνεται και πουθενά να έχει ανοιχτεί καινούριο δρόμο. Δηλαδή είπε ότι βγάλανε τα μπάζα, τα μεταφέραν για να ανοιχτεί ένα δρόμο να έρθουν τα στενοφόρα, αλλά τα στενοφόρα έρχονται από του τρει προηγούμενου δρόμου. Τέταρτο δρόμο, ίχνη τέταρτου δρόμου δεν φαίνονται. παρόλα αυτά προδίκασε ότι το μπάζωμα ήταν τέτοιο τύπου. Και για τα μονταρισμένα που βγήκαν το πρώτο βράδυ έχει προδικάσει ότι δεν είναι κυβερνητικοί παράγοντε μέσα και όλα τα υπόλοιπα έχουν προδικάσει συνολικά όλοι ότι ο καραμαλί Ε, παλιά το λέγανε και για τον αγοραστό, είχαν προδικάσει ότι είναι αθώς Οπότε δεν ξέρω γιατί πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία η δικαστική. Είναι περίτη διαδικασία, αλλά ω υπουργό όμω εγγυάται ότι πρέπει να γίνει σωστά. Τον ρωτάνε για τα μονταρισμένα, για τον πάζωμα. πρέπει να τοποθετηθεί ο ίδιο ω υπουργό δικαιοσύνη και εκεί θυμάται ότι είναι υπουργό δικαιοσύνη και δεν πρέπει να τοποθετηθεί και θα επηρεάσει την διαδικασία. Γιατί, φορεί, τώρα ναι, ο κ. Αναγκουστάκη να πει. Θέλω Έχω να συμφωνώ πω, με εσά να Πάω να κατευθείαν στο τέλο. Η... Ε, έγινε παρά το νόμο, ή όχι αυτή η κίνηση. Αν μιλήσω... Έπρεπε να κρατηθεί λοιπόν, η... να... έξι μήνε έτσι ο χώρο και να μην δημιουργούν ζητήματα. Να τώρα κάτι. Όχι μόνο σε αυτό. Στην ερώτηση του κ. Αναγκουστάκη, αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Μία υπόθεση η οποία τώρα διερευνάται, γιατί αυτή η υπόθεση τη κατηγορία των παζωμάτων. Διερευνάτε από τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Είπατε. Εγώ δεν είπα αυτό. Αν έγινε νόμιμο. Έπρεπε αυτό. να ήταν εκεί ο εισαγγελέα και ο Ανακλητής στο πεδίο και να μην οδηγούσε καμιά κίνηση. Ναι. Και έτσι, έρχομαι και μισό. στην ερώτηση του Παναγιώτη που είναι συνέχεια. Εφόσον αυτό δεν έγινε σύμφωνα με τον νόμο, δικαιούται ο πολίτης να λέει ότι αυτά που. για τα, για τα μπαζώματα ότι έχει κάποιου πολιτικού. Πολλαδευαλών οικογένειε. Αυτό το πράγμα. Πολλαδευαλών ότι... οικογένειε. Εάν ο Υπουργό Δικαιοσύνη πει τώρα. Εάν αυτό ήταν νόμιμο ή παράνομο. Την ώρα που γίνεται έρευνα για το αν είναι νόμιμο ή παράνομο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι. Μα έχει πει όμω και ο Υπουργό Δικαιοσύνη και οι άλλοι υπουργοί και ο ίδιος έχει πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχε μια διαδικασία εκεί. Χώματα μπήκαν, βγήκαν για να γίνει ο δρόμο. Για να πάνε τα στενοφόρα. Ο δρόμο δεν έχει γίνει πουθενά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, όποτε θέλουν, λένε, μπαίνουν μέσα στην ουσία τη υπόθεση και προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη σε πρώτη φάση και δεν ξέρουμε τι άλλο σε δεύτερη, σε τρίτη. Φάση, η κυρία Καριστιανού συνέντευξη που έδωσε την πρόσφατη με αποσπάσματα τις οποίες ακούσαμε χτες ρωτήθηκε κάποια στιγμή επειδή γράφεται στα social media από τους γνωστούς μηχανισμούς ότι θα κατέβει με την αντιπολίτευση Εγώ είμαι μια μάνα που έχασε το παιδί της σε ένα αδιανόητο έγκλημα και φωνάζω και αποκαλύπτω την αλήθεια για ένα έγκλημα το οποίο δεν στοχεύει στην πολιτική ήττα του ενόχου στο στοχεύει στην αποκάλυψη της αλήθειας και στη δικαίωση θεωρώ ότι υπάρχει μια αδιανόητη παραπλάνηση σκόπιμη φυσικά στο ότι όποιος βγαίνει και μιλάει για τα κακό κείμενα στο έγκλημα των τεμπών συγκεκριμένα να πω κάνει αντιπολίτευση όχι, δεν κάναμε εμείς τη σύγκρουση τη μετοπική. δεν αφαιρέσαμε εμείς το χώμα Να το αλλάξουμε με άλλο και να στρώσουμε την πίσα. Δεν κάναμε εμεί το έγκλημα τη εγκάλυψη. Δεν κάναμε όλα εμεί. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τον κύριο Τριαντόπουλο για τον οποιοδήποτε έδωσε την εντολή. Αυτό είναι δικό του θέμα, του κυρίου Τριαντόπουλο και θα πρέπει να δώσει εξηγήσει γι' αυτό. Εγώ το αποκαλύπτω. Δεν ήταν η δική μου επιλογή το, τα συγκεκριμένα πολιτικά άτομα. Άλλη μία απάντηση. Τα ίδια λέγαμε παλιά και για τη Μαγναφύσα. Πολλοί διακινούσαν διάφοροι, όχι πολύ. Από γνωστού κύκλους ότι έχει πάρει και λεφτά η Μάγδα Φίσα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Δεν ίσχυε, δεν ισχύει. Βλέπουμε, παρακολουθούμε του αγώνε των γυναικών αυτών, των ανθρώπων αυτών, των οικογενειών αυτών. Αλλά επειδή το ηθικό παράστημα είναι πολύ μεγάλο σε όλε τι περιπτώσει, προσπαθούν κάποιοι να το φέρνουν στα μέτρα του και πάντα αυτό γίνεται με δοσοληψίε. Και εκεί προσπαθούν να χτυπήσουν και αν δεν υπάρχει ο γεγονό, το ανακαλύπτουν οι το γράφουν οι και με μένει η λάσπη, και πρέπει εκτό όλων των υπολείπων οι τωρινεί γονεί των Ντεμπών να πρέπει να απαντάνε και σε τέτοιε ερωτήσει. Ένα άλλο θέμα τη ημέρα είναι η γυναικοκτονία στου Αγίου Αναργύρου. Είναι η 6η το 2024. Η έκτη το 2024. Ε, βγήκε μια, ξέρετε περίπου τα στοιχεία τη είδηση, ότι έξω από το αστυνομικό τμήμα έτρεξε αυτή η κοπέλα να σωθεί. τραβάει χρόνια πίσω από το 2020 και μετά αλλά τώρα απόψε το βράδυ πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να σωθεί ε, και προσπάθησε να ενημερώσει αλλά όμως αυτό δεν στάθηκε δυνατό η αστυνομία δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία που λέει κατά την παραμονή τη στην υπηρεσία για την νεκρή κοπέλα πια δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρο του του δολοφόνου της, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία τη. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όμως, ε, το συγκεκριμένο έγκλημα δεν είναι κατέγκληση, διοκόμενο έγκλημα. Δηλαδή, έτσι όπω τα λέει αστυνομία, έπρεπε να πάει εκεί να υποβάλει χαρτιά, ενώ ήταν ο με το μαχαίρι, την κυνηγούσε με το μαχαίρι και στέκονται εδώ συνειδητά και... με γνωστέ διαδικασίες η ανακοίνωση τη αστυνομία η ίδια αστυνομία σε μια ε, φτιάχνει μάλλον μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όταν έρχεται λαφιασμένη και λέει με κυνηγάει δεν θες ούτε χαρτιά ούτε γκλήσεις τίποτα όφιλε να υποβάλει δεν χρειαζόταν να υποβάλει τέτοιο αίτημα η συγκεκριμένη κοπέλα η αστυνομία, αυτή έπρεπε εκείνη την ώρα να παρέμβει. Στοιχείο Η δουλειά τη αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και από ό,τι ακούω δεν ξέρω αν ισχύει κιόλα η γυναίκα που ήταν και αστυνομικό ήταν γυναίκα. Ο κύριος Φλωρίδης σήμερα το πρωί ρωτήθηκε για αυτό το συνέβη στους Αγίους Σαναριού, έξω ακριβώ από το τμήμα. Έξω ακριβώς από το τμήμα και απάντησε. Ένα σχόλιο θέλουμε για αυτό που έγινε εδώ με την δολοφονία τη κοπέλα, έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δυστυχώ συνέβη αυτό τώρα ε, όσο μπορούμε να. Παρακολουθούμε αυτό το γεγονό. Θα δείξει η έρευνα τι έχει γίνει εκεί. Φαίνεται ότι έχει σαν έναν αποφασισμένο άνθρωπο να, πάει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο. Γίνεται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να προφανώ διερευνηθούν τι συνέβη με τα αστυνομικά όργανα εκεί. Αν υπάρχει ολικορία, αν δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του. Αν δεν εφαρμόστηκε ο νόμος για την ενδοκογενειακή βία. Έχουμε ψηφίσει πρόσφατα και διατάξει οι οποίε αυστηροποιούν πάρα πολύ τα πράγματα εκεί. Τέλο πάντων. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο ακόμα γεγονό. Δηλαδή, χάνεται τώρα ένα άνθρωπο, χάνεται μια γυναίκα. Το ερώτημα είναι αν θα έπρεπε, παραδείγματο χάρη, να την κρατήσουμε εκεί για να την μεταφέρουν. Να σα πω πάρει. κάτι. Ξέρετε, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικό όταν πρόκειται να εκτιμήσουμε την υπηρεσιακή επάρκεια ή όχι αστυνομικών οργάνων. Το ιδιαίτερο σε αυτή τη δήλωση είναι το αρχικό που λέει ο Φλωρίδης ότι αν είναι αποφασισμένο ένα ένας άνθρωπο σκοτώσει έναν άλλον. Δεν το συνεχίζει, καταλαβαίνει τι πάει να πει: Ότι τι να κάνει και η αστυνομία, αφού ήταν αποφασισμένο ο άλλο, θα την κυνηγούσε, θα, θα γλύτωνε εκεί, θα την πηγαίνει παραπέρα. Επειδή έχουμε ακούσει πολλέ δηλώσει και του Πρωθυπουργού και του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίο δεν έχει δηλώσει μέχρι στιγμή κάτι για όλο αυτό, παρά μόνο την επίσημη ανακοίνωση που μπάζει. Και μα παρουσιάζανε την ευαισθησία για τι γυναικοκτονίες, για την προστασία, το ΜΜΤ, πάντα σε εκδηλώσει και σε όλα αυτά. Είναι το δεύτερο περιστατικό γυναίκα που πηγαίνει στην αστυνομία και δεν σώζεται. Υπήρχε και ένα άλλο περιστατικό πριν χρόνος πότε ήταν που πάλι είχε πάει στην αστυνομία είχε και τον μπουτόν το περίφημο αλλά δεν ε, στάθηκε δυνατό να σωθεί και εκείνη και κυρίως τώρα που πήγε στην αστυνομία και απέξω ακριβώς την μαχαίρωσε ο άλλος ο τύπος. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος λαού Χαίρετε, καλό μήνα, καλή βδομάδα! Επίση, μακούτε. ακούτε! Ναι! Ελληνοφρένια, μ' ακούτε! Σα ακούμε! Α, λέω, και τι θα κάνουμε τώρα με όλο αυτό το συμφερτό εκεί στην κυβέρνηση! Τόσο καιρό τι και κάναμε, και... δηλαδή, για πε! Τίποτα δεν κάναμε! Πάνε και του ψηφίζουνε, ποιο του ψηφίζει! Κάτι, φίλοι, από το χωριό! Όλοι από το χωριό είναι εδώ, ε, ε, από ό,τι βλέπει, θα... από το χωριό είναι, ναι! Από τι αίρε, από το άλλο χωριό, από το παράλογο! Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκι και τη Δημοκρατία και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Το μισό χωριό είναι εδώ στην Αττική. Πέντε εκατομμύρια είμαστε. Πέντε εκατομμύρια τα... για δες δημοσκοπή στην Αττική να δεις ποιοι είναι στις πρώτες θέσεις. Τα δηλαδή πώς βγαίνουν αυτοί. Σκοτώνουν τα παιδιά και δεν μιλάει κανένας. Όπως έχω στείλει και mail τα ίδια οικονομικά συμφέροντα που το στηρίζουν τα ίδια θα τον ρίξουνε κι <Ρελαιοί> Αποτολή! Ελά! Λοιπόν, από το λιδάκι που μπορεί, φιλέ, να σου δώσω να προτείνω κάτι. Άμα μπορεί, το φίλο μα το Μαρκώνη, άφηνε τον λίγο 10 δευτερόλεπτα να μιλάει, κλείνει, κλείνει τον άμα σου ζαλίζει γενικότερα. Και μετά κάνει μια σειρά στο τέλο μια Παρασκευή, να τον ακούμε σε ρί, 10 5, 50 δευτερόλεπτα και επί 5-50 δευτερόλεπτα. Τόσο πανίκη. Πολύ καλό! Χάλια, ε. ε! Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή προσπάθεια όμω. Κάνει όμω, δεν πειράζει μου γιατί α ξεκινάει να είμαστε. Δεν μπορώ, δεν δέχομαι το, το πατρονάρισμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω ό,τι νομίζω. Ότι νομίζει τσ days.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 Ότι απλά το είπα. Ναι, είναι ντροπή του. Τι θες να πεις, Ότι δεν είναι όλε οι χαροκαμένε σημαίνε σαν την τώρα, ντροπή. Και επειδή σα ακούω κάθε φορά κονσέρβα και σήμερα σε βρήκα, να ζητήσω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, αν γίνεται. Πε, τη ζήτα. Λοιπόν, είναι μια φάρσα που είχε κάνει πάρα πάρα πολύ παλιά στο Υπουργείο. Ah, είχε καινούρια χημικά και ήθελε να τα φέρει στο Υπουργείο. Τώρα ήταν δημοσία τάξη, πώ λέγονται αυτά, δεν ξέρετε, δεν θυμάμαι. Ναι, τα προπώ αυτά τα, Ναι, ωραία. Και ήθελε να φέρει τα καινούρια χημικά για να τα δοκιμάσει και να φέρει μαζί σου, ή αν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 Καποστόλη, είμαι εγώ που σε αγαπάω πολύ Μ' αγαπάνε πολλές, define λίγο, εξειδικεύσω για να καταλάβω Ο πρώτος στόχος της καινούργιας χρονιάς Α, μάλιστα, μάλιστα, να για σου ε, μου Ξέχασα να σου πω ότι ήθελα να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Άδωνη στο Υπουργείο Υγείας Σας ευχαριστώ! Για αρχή φυσικά. Αυτό είναι <σορίσμα> καλωσόρισμα που ορθό άδωνε ή κολοσσόρισμα. Κολοσσόρισμα, <σορίσμα> ναι, ναι. Τώρα θα κάνει το καλάθι τη υγεία. <σορίσμα> θα μας δώσει κίνητρα να πάρουμε δικιά μας καρότσα. Και θέλω να Αντί για ασθενοφόρο. Κουϊζάκι, κουϊζάκι. Περιγούμενη του θητεία έτσι 7 νοσοκομεία. λίγο, παιδιά... πες μου πάλι, χάνω το κουζάκι η προηγούμενη το προηγούμενη... παιδιά... έτσι 7 και με έχω 7 Το κάνω θα Ε, θα δούμε, κάτσε πόσο. Μην, μην αγχώνεσαι. Θα βρει ο Άδωνη. Μα... Πώ να αγαμηθεί η υγεία είναι η βασική μελέτη του Άδωνη. Θα το βρει. Μην αγχώνεσαι. Πώ θα το σπρώξει το... Και... στην ιδιωτική υγεία και στα ιδιωτικά νοσοκομεία και τους ιδιοκτήτες του ιδιοκτήτε του, προφανώ. Το που οι σχέσει είναι άριστες, στι ασφαλιστικέ. Όλο αυτό Α... είναι η πρώτη του έννοια. Μην αγχώνεσαι. Αγάπη μου, αυτό ήταν κανονισμένο χρόνια πριν. Σταμάτησε λόγω COVID. Τώρα θα συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά του. <ΣΣ> Εμπαθείς, ακροατές, μίζερι Δεν βλέπουν το αναγεννητικό έργο Και στον τομέα της υγείας Και όλο γκρινιάζουν Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους γλιτώσουμε όλους αυτούς Ένα από τα θετικά των ημερών είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης Ολοκλήρωσε τη θητεία του Δίνει συνεντεύξεις και μας λέει Όπως κάνουμε όλοι όταν πάμε στρατό πέρασε στο στρατό Πραγματικά ήταν ευγνώμονες για το Τώρα δεν θέλω να φανώ αυτό αναφορικό, αλλά για την απλότητά μου, για το γεγονό ότι, ότι όπω και εδώ πάντα απαιτώ τον ελληνικό, λέει το σέλεγα, σταματήστε <συνήν>. το πληθυντικό. Στο ότι συμμετείχα σε ό, σε ό, σε κάθε μέρα σε όλο το πρόγραμμα, στι υπηρεσίε, στι εκπαιδεύσει. Αγγαρία έκανε στο στρατό. Ναι, έκανα. Μαγυρία, λάτζα. Ναι, αλλά πιστεύω το χάρη. Δεν έχω δε, τέτοια δε, θέματα. Δεν είμαι. Δεν άκουσα. Δε, δε, δε, δε Πιστεύω το χάρικελ, αν Αντίνα με το χαμόγελο του. Πιστεύω το χάρηκα. Χάρηκα τη συναστροφή. Είναι, είναι καλά, παιδιά δικαιούνται να ονειρευτούν και να διαπρέψουν στη χώρα του. Έχουμε φοβερό ανθρώπινο δυναμικό. Πέρα από τι αγκαρίε και όλα αυτά, το ωραίο είναι ότι χάρηκαν όλοι εκεί μέσα στο στράτευμα την απλότητά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να λέει ο ίδιο για τον εαυτό του ότι άλλοι χάρηκαν για την απλότητα του ίδιου. Mm. Δεν το συνηθίζουμε, το συνηθίζουμε δηλαδή. Το έχουμε συνηθίσει και το βλέπουμε και το παρακολουθούμε συνέχεια, αλλά. Το είδαμε τώρα και από τον Κασελάκη. Και βγαίνει λοιπόν να μιλήσει για το στρατό του Κασελάκη και ο Άδωνε χρησιμοποιώντα για άλλη μια φορά ένα ψέμα. Αυτό πήγε ω στρατιώτη, έκανε κάθε μέρα TikTok μέσα από το στρατόπεδο. Mm. Και, και να υπενθυμίσω ότι στο στρατό απαγορεύεται ποτέ μέσα κινητό τηλέφωνο. Έκανε δήλωση να παρατηθεί ο πρωθυπουργό τη χώρα όντα στρατιώτη. Οι στρατιώτε ποτέ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε πολιτική χρειά. Λοιπόν, τα εξευτέλισε όλα, ε κάπου ένα όριο. Κάπου ένα όριο. Ναι, δεν αλλά... τα ξεφτελίσουμε όλα στην Ελλάδα για τον κύριο Κασαλάκη. Τι έχει εξεφτέλισε. Τι εξεφτέλισε. Τι άνοπλε δυνάμει. Πρέπει να Ναι, αλλά είναι ο πρόεδρο ο εξωματικό. Είναι ντροπή αυτό που έγινε. ούτε να πει την άποψή Και όντω και η ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων το αντιμετώπιζε με πολύ μεγάλη συστολή. Με ε, πολύ πρέπει, μεγάλη ευγένεια. Δεν πρέπει να κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω. Υπάρχουν ποινέ στρατό για στρατιώτε που κάνουν πολιτικέ δηλώσει. Δεν έτσι. Υπάρχουν ποινέ στο στρατό για, για στρατιώτε που είχε κινητό τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, το παρακολουθούσαμε, ο Κασελάκης όσες μέρες ήταν στο στρατό, έκανε μόνο μία φορά TikTok όταν είχε βγει με άδεια. Δεν έκανε καμία φορά TikTok μέσα από το στρατό, εκεί έκανε και την περίφημη δήλωση. Δεν έκανε κάθε μέρα, όπως λέει εδώ, άδενζε με την γνωστή ευκολία. Ε, βίντεο στο TikTok. Έκανε μόνο μία φορά αυτές τις 20 μέρε που ήτανε εκεί και αυτή ήτανε έξω. Δεν ήτανε μέσα στο στρατό. Το, το τήρησε δηλαδή με κάποιο τρόπο. Το τήρησε, αλλά για τον Άδων, αυτό δεν είναι καμία απολύτω σημασία. Ποιο είναι ανθρωπάριο. Άμα ήταν να κάναμε τέντεξ. Τι κάναμε? Τέντεξ. Τι είναι το TEDx Το τέντεξ είναι που βγαίνει κάποιο σε μια σκηνή και μιλάει. Για τη ζωή του, για τον εαυτό του, για τα έργα του, για τις σκέψεις του ανάλογα με το εκάστοτε θέμα. Να ρωτάω θέλω να πω κι εγώ που Ο που. Το γίνεται κάποιος, το κάνει μόνος του. Είναι, είναι δηλαδή σαν... Ανευ... στη σκηνή μόνος του. Είναι σαν αυτοικανοποίηση δηλαδή, πράξη της αυτοικανοποίησης. Όχι, αν τα λέει καλά νομίζω χαίρονται και οι από κάτω. Άρα είναι συνέβρεση. Με κάποιον τρόπο μια πνευματική συνάντηση αλλά δεν έχει διάδραση τέτοια δηλαδή, ερώτηση Θέλω να συνευρεθούμε όχι να γίνει Θέλω να δηλαδή. μου επιτρέπεις να σε ρωτάω κιόλας γιατί εσύ τα έχεις στο μυαλό σου είσαι χυμαρόδης αλλά πρέπει να μπορούμε και εμείς να σε παρακολουθούμε. Απλοϊκό ανθρωπάριο Ε, ε, όχι, δα, ε όχι δα κανένα Ωχι. απλοϊκό ανθρωπάριο δεν μπορεί να γράψει αυτό Λεπτή ηρωνία από την Νίκη Λιμπεράκη όταν είμαι να γράψει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος και ο ήταν βέβαια. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά με το Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο γεια σας. Ποσόλη. Έλα. Ου, ου. Να πω σε όλου ότι η παράσταση ήταν καταπληκτική την περασμένη Τετάρτη στο Σαββρό του Νότου. Σ... Ε, Σταμάτα. Ναι. Είμαι αυτό που σου μίλησε στο τέλο. Ποιο από όλου. Σωστό. Ένα μικρό μελαχρινό. Γεια σου, μικρέ μελαχρι, μελαχρινέ. Καλησπέρα. Ω, oh, καλησπέρα. Για πε. Ήταν υπέροχο, συγκλονιστικό. Mm. Θα ερχόμουν και δεύτερη φορά ναι, μπορούσα. Αλλά μια και με προκάλεσε, Τετάρτη, Καπριλίου την άλλη Τετάρτη η τελευταία παράσταση. Ελάτε με ό,τι φοράτε. Θα Το Σταυρό του Νότου. Ναι. Αρχίζει 9 και. Ελάτε λίγο νωρίτερα. Αυτό. Επιτελικό πάτος. Τολιά δε τσόλια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 Ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Έχει το διάλειμμα, Κωστάκι μου. Έχει το διάλειμμα, Κωστάκι μου. Λοιπόν, και άντε αυτά, πάω να μαγειρέψω. Καλό μαγειρέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να φάμε. Κοπιάστε. Αυτό ο καθελάκι τι είπε, Ευγύπνοι παρατηρητέ. Α, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Δεν ακούω συνέχεια τώρα του φαντάρου. Τι θα πει ο κάθε ε, εντάξει. φαντάρο. Εντάξει, φαντάρο φαντάρο, φαντάρο, φαντάρο, φαντάριο, φαντάριο. Φαντάριο, φαντάριο. ξέρω, διευνή, ξέρω. Διευνή, θα σου φαντάριο, την καμίσω την που Λοιπόν, ζόπη, Έχει πολύ κακό πρόβλημα με το που φάνηκε. Έχει μπλέξει άσχημα. Θα σε τεκαπήσω τι που φάνηκε. Περίμενε. Ναι, να σου πω κάτι. Μέσα στο ταξί, πάρα πολλοί κόσμοι λέει ότι πιστεύει ότι έχει γίνει νοθεία και στι εκλογέ τι κανονικέ. Εγώ σου λέω ότι ακούω μέσα στο ταξί. Τώρα αλήθεια, ο κόσμο το πολύ στέει. Το θέμα είναι, ρεφίλε άμα είναι καθαρό ο μισοτάκι, δείξε τώρα εδώ, δείξε, δείξε. Ε, είναι ε, το ξέρουμε ο ο όλοι. Ναι, γιατί να μην φέρει οι διεθνεί παρατηρητέ και να του πει ορίστε ρε μαλάκι. Είμαι πεντακάθαρο. Εμένα το ταξί μου είναι GT. Άμα μου πει πήγε να το περάσει. Θέω αμέσως τώρα πάω και το περνάω θέω Δεν πρόβλημα γιατί ξέρω ότι είναι GG Κατάλαβη γιατί Ναι το δεν Δεν ακούγεται, δεν έχει καλό σήμα Σ' Οκ, okay, love me, love me two times, baby Love me, one time, baby. Yeah, got love me two times, girl Love's αγαπάω πολύ. Δύο φορές θέλω, oh. δεν θέλω πολύ. θα κάνουμε σουγκαρδάντι. Ναι, να κάνουμε. Ω, δάδι, δάδι, δάδι. Σε θέλω πάλι, πάλι. Ω, σουγκαρδάντι, δάδι. Αχ, με έχει στρελάνει και ο ύπνος δεν με πιάνει. Σουγκαρδάντις. Έλα, είμαι στη δουλειά, σ' Απίστευτο. Δεν έχεις πάει και μια φορά εκτός δουλειάς, μόνο στη λούφα.